Σαν ανθρώπους τη ζωής μου Κάθισαν να τους μετρήσω Τους παρόντες, τους απόνδες κανά δυο περαστικούς Όσους ήρθαν για να μείνουν, όσους έφυγαν πριν γίνουν Τους κοινόχριστούς, τους ξένους, τους πολύπροσωπικούς Σε μένα λοιπόν, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που στα βάλουμε μα σήμερα. Σα καλωσορίζω στο Λονδίνο. Έχουμε τη μεγάλη να έχουμε τη από φίλου, το θέμα και και τον Γεράσιμο βαγελάτο. μια πολύ όμορφη παρέα που έχει φέρει πολλά πράγματα στα τελευταία δέκα χρόνια που είναι κοντά μα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καλώς καλά σε λόγια, Καλώς ήρθατε. μεγάλη Δέκα λοιπόν, χρόνια, πολλά πράγματα, 3 για τον Γεράσιμο και την Λατάσα πολλές εμφανίσει, πολλοί κόσμος Πώς έγιναν, πώς πέρασε όλη, όλη αυτή η περίοδος Μεράκι πέρασε αυτή, αυτά τα δέκα χρόνια ε, Πολύ όμορφα, πολύ δημιουργικά, πολύ έντονα ε, Κάποια πράγματα μας φαίνονται, επέναι προσωπικά μου φαίνονται σαν να υπήρχαν από πάντα και Κάποια πράγματα σαν να έγιναν χθε. Οπότε ε, είχε δύο ταχύτητες, κάθε φέρνουμε γρήγορα ήταν χρησιτάνηση ότι ήταν σαν να ήταν πάντα εκεί. Ε, νομίζω ότι ένας υπολογισμό θα μας έφτρεπε σε πολύ καλό σημείο. Ε, είμαστε δηλαδή στα, στα καλά μας. Έχουμε κάνει πράγματα που μας γεμίζουν, που έχουν ανταπόκριση, που μας, κυρίως μας εκφράζουν καλλιτεχνικά. Έχουμε βρει τη μεταξύ μας επικοινωνία, την έχουμε φέρει σε ένα επίπεδο όπου να λες ότι αυτέ οι σχέσεις έχουν βρει τον το δρόμο τους, δηλαδή ξέρουμε πια ο ένα τον άλλον και πώς θα διαχειριζόμαστε το μαζί. Ε, εγώ νιώθω ότι καταφέραμε ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που ένα τέτοιχευτερνήσαμε προς στη ζωή του, που είναι σε μία ηλικία των 30, γύρω στα 30, να μπορείς να γυρνάς το βλέμμα πίσω και να βλέπεις ότι κατάφερε να κάνει κάποια πράγματα που μπόρεσαν να σε εφθράσουν, που αντιπροσωπεύουν την, τα όνειρά σου στη ζωή. Και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι ευλογία, γιατί δυστυχώς περισσότερε φορές περνάνε πολλά χρόνια μέχρι να βρει τι είναι αυτό που θέλει να κάνει, όσο μάλλον να το κάνεις κιόλας. Οπότε εγώ θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο πια που γυρνώντας πίσω το βλέμμα έχουμε ωραία πράγματα, ωραίες σχέσεις ανθρώπινες, ωραία τραγούδια, ε, ε, κόσμο, βλέμματα, αισθήματα που έχουν μοιραστεί. Και που έχουμε ζήσει και βιώσει κατά το 2000. ξεκινούσε αυτό το ταξίδι, το έχετε φανταστεί ότι θα έτσι, Καθόλου. Νομίζω μπήκαμε σε αυτό το ταξίδι, ζώντα την κάθε στιγμή, σαν να ήταν η μοναδική στιγμή που μα δινόταν. Γιατί για μας το να γνωρίσουμε τον κόσμο, γιατί ουσιαστικά αυτό ήταν αυτή η δεκαετία, ήταν μια ενηλικίωσή μα. ήταν μια γνωριμία, γνωριμία με τον κόσμο μέσα σε μια ιδανική συνθήκη, σε μια συνθήκη που πάρα πολύ, που ήταν μουσική. Οπότε δεν πιστεύαμε σε τόσο δύσκολε εποχέ ότι θα είχαμε την τύχη να αξιωθούμε ε, τη διάρκεια δέκα ολόκληρων χρόνων ε, δουλεύοντα και δημιουργώντα πράγματα όπω κάτι που αγαπάνε τόσο πολύ. Γι' αυτό νομίζω ότι νιώθουμε και τόσο τόσο τυχεροί. Ήσασταν ανοιχτοί στα πράγματα, στι εμπειρίε. Πάρα πολύ. Και ψάχνατε λίγο για τη φωνή σα. Και όχι. και ωραία. Και... Δεν είχαμε πολύ. Να... Το ρισκάραμε συνεχώ και εξακολουθούμε να mm. το ρισκάραμε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Έχετε λοιπόν τρει φωνέ. Υπάρχει ο, ο συνθέτη, υπάρχει η ερμηνεύτρια, υπάρχει ο αστυνομικό. Πώ γίνεται τρει φωνέ διαφορετικέ να σμίξουν και να βρουν μια τιμη Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Έχει να κάνει με τη συνύπαρξη νομίζω, δηλαδή όπω συμβαίνει σε κάθε, σε κάθε ε, ομάδα ανθρώπων που, που ζει μαζί. Ε, οι άνθρωποι έχουν έτσι κι αλλιώ μια τάση από πάντα να φτιάχνουν μικρέ ομάδε με του ανθρώπου που ανήκουν στο ίδιο ήθο. Ε, Εμεί λοιπόν βρεθήκαμε συγγενεί. Βρεθήκαμε άνθρωποι από την πρώτη στιγμή κάτι μα ένωσε. Ήταν η κοινή αγάπη και τη μουσική, ήταν ε, ο κοινό τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο και τη ζωή. Οπότε ε, αυτό είναι που ουσιαστικά μα έδωσε ένα κοινό κώδικα. Και επίση νομίζω ότι και με τα χρόνια έχουμε διαμορφώσει μια κοινή φωνή, η οποία είναι η φωνή των τριών μα. Ουσιαστικά ο καθένα πια έχει σχεδόν θα μπορούσε να πει κανεί δύο κατευθυντικά πρόσωπα. Ένα το οποίο αποτελεί το μέρος της Τριάδας και ένα το οποίο είναι ως μονάδα. Uh -huh. Δηλαδή, η Νατάς, ας πούμε, ως ερμηνεύτρια μόνη τη είναι διαφορετική από ό,τι είναι στα τραγούδια μας. Εγώ ως είναι είμαι διαφορετικός, διαφορετικός αλλά δεν να πω ότι υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο έχει άλλα χαρακτηριστικά Το οποία όμως... Ε... Δεν ταυστίζονται απόλυτα. Δηλαδή, μπορεί να ξεχωρίσει ποια πράγματα είναι τη ε, τριάδα. Δεν ξέρω να συμφωνείτε σε αυτό και αν το παρατηρήσετε από τον καιρό. Και, ας πούμε, ο Γεράσμο, ο Στυχουργό, ε, τα, τα πράγματα που έχει δώσει ας πούμε, με, την Ιρώ, με τον Ηρώ, με τον Ταλάρα, είναι κομμάτια τα οποία δύσκολο θα μπορούσε να τα φανταστεί στην κοινή μα φωνή. Και αν ακούσει και τα κομμάτια με την ελευθερία, δεν ξέρω αν τα έχει ακούσει, είναι επίση κομμάτια τα οποία δεν θα, δεν θα υπήρχαν στο σύνολο τη τριάδα μα. Και εγώ, βέβαια, πιστεύω ότι ο λόγο που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι γιατί συναντήθηκαν τρία διαφορετικά στήλια έκφραση, α πούμε, τα οποία μπορούσαν να συμπάξουν πάρα πολύ καλά μαζί. Παράξενη εποχή, ανάσε, γεωταχή, κορίζουν τώρα πια του ανθρώπου, και στην Αμερική να φεύγαν μερί. Θα ήταν πιο μακριά από το διπλάνο του. Η πρώτη όμω κίνηση ήταν χωρί το θέμα στην παρέα. Ήταν με το πώ τα τσίφια. Mm. Όταν έγινε το πρώτο στο δορυφόρο, βήμα και 100 μικρέ ανάσχε. Πώ έγινε λοιπόν αυτή η πρώτη κίνηση που ήταν και η πρώτη και για εσά, Γεράσσα Ναι, και ε, ο Κώστα είναι νομίζω υπέθυρο. Είναι τόσο ο οποίο έσπροξε τόσο εμένα στο να γράψω στήθου. Γιατί πιο πριν από τον Κώστα δεν το έκανα, το έκανα όταν το ζήτησε ένα πολύ καλό μου φίλο. Δηλαδή, ο Κώστα για χάρη που έγραφε η μουσική. <συνάδελοι> Συναντιέστε λοιπόν οι τρει με τον Κώστα Τατζήλια. Από τη συνάντηση μέχρι το να φτάσουμε στο δίσκο το θάρρο που το βρήκατε. Εμεί το πήραμε το θάρρο από τη σημεία και αυτά που χάναμε είναι και μα πολύ. Και αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, ε, σε ευχοδιάζει με πάρα πολύ δύναμη. Και όταν είσαι φίλος με τους χωρίς ανθρώπους και μοιράζεσαι τις ίδιε επιθυμίες και τα ίδια προβλήματα και τις ίδιες ανησυχίε, ε, νομίζω ότι όλο, όλο αυτό είναι μοιρασμένο σωστά, έχει μέσα του ισορροπία, έχει καθαρό μυαλό, γιατί ο ένας βλέπει κάτι που δεν βλέπεις και ο ένας βληρώνει κάτι που εσύ δεν έχεις. Και νομίζω ότι είναι η ιδανική συνθήκη για να μπορέσει να εξελιχθεί και να προχωρήσει στη μουσική. Εμεί, γενικώ και οι τρει, πιστεύουμε πάρα πολύ στι ομάδε. Πάρα πολύ. Δηλαδή, μας έρχονται συνέχεια στιχουργοί που γράφουν στίχου, μουσικοί που γράφουν ε, τραγούδια συσυνθέτε, ε, τραγουδιστέ μόνοι του. Το, το πρώτο πράγμα που του λέμε είναι βρείτε. Ένα τέρι. Βρείτε φτιάξτε έναν άνθρωπο που να μπορείτε να... μαζί να παρουσιάσετε κάτι. Μόνο αυτό νομίζω ότι μπορεί να εξελίξει μια κατάσταση. Έχω την αίσθηση ότι αντιμετωπίζετε στις σπουδατικές βιβλίες με τον τρόπο που αντιμετωπίζανε μεγάλη γνωγή παρελθόντος. Δηλαδή, ο κύκλος των βουλειών, όπου είναι ο συντέθης, ο στιγμιγός και ο μηνευτής και φτιάχνουν μαζί ένας εμπαγές πράγμα, είναι έτσι? Νομίζω αυτό είναι, είναι ο είναι από την Οπότε, νομίζω και αυτό είναι που μα χαρακτήρισε και την δημιουργικά περισσότερο. Θεωρούμε και οι τρει ότι μόνο έτσι μπορεί να εκφράσει όλε τι πτυχέ αυτού που θέλει να καταθέσει. Δηλαδή, δεν αρκεί να γράψει ένα, δύο, τρία ή δόκτωρα ωραία τραγούδια. Πρέπει αυτά τα τραγούδια να συνομιλούν μεταξύ του, το ένα να συμπληρώνει το άλλο, να μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα, αλλά την ίδια στιγμή το ένα να στηρίξει. Και επειδή εμεί τα ζητούμε τι σφορτικέ δουλειέ μαζί με τι παραστάσει αντιμετωπίσαμε τα τραγούδια σαν, σαν ζωντανούς οργανισμούς, σαν ανθρώπους που έπρεπε να βγουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και λόγο στη σκηνή και να υποστηρίξουν ένα, μια γενικότερη σύνθεση. Εμείς μέσα από το δίσκο μας εξηγούμε μια ιστορία. Φτιάχνουμε ένα πλαίσιο, ένα περιβάλλον, μέσα στο οποίο τα τραγούδια και οι προσωπικότητές μας καλλιτεχνικές υπάρχουν. Και λίγο λοιπόν τη συνάντηση. Ε, ο καθένα έχω την αίσθηση ότι έχει φέρει κάποιο δικό του κομμάτι από τη δική του θεματολογία, τι δικέ του επιρροέ. Τι έχει φέρει ο καθένα σα. Ε, εγώ του έφερα πολύ τέχνη, ομορφιά, αγούστο, καλεστισσία, <laughs> ε, ναι. μουσικέ, έγχορδα. Ε. Έχω δαχτυλικά. Μα έφερε τα παιδιά και δεν μπορούσαμε να το ξεφορτωθούμε τίποτα. Έτσι έχουμε βγει και με τα βιολιά, θα έχουμε σπουδαχθεί. Τι τα γίνει όμω. Στον πρώτο δίσκο που θα να τα βάλω, θα σα γλύψουμε. Γιατί στον επόμενο δεν θα τα βάλω, θα σα γλύψουμε. Με έναν περίεργο τρόπο έχει ο καθένα πολλά ξεχωριστά και διαφορετικά πράγματα, αλλά έχουν μια κοινή βάση. Και πάνω σε αυτή χτίστηκε η μεταξύ μα επικοινωνία και αρχίστηκε το που λέμε η απόφρωση, η τελική φωνή. Δεν είναι ότι ήρθε ένα στον χώρο του jazz. Ο άλλο από το ρεπέτικο. Ε, Ήρθαμε από παραπληκτικού χώρου. ο καθένα όμω έχει, με... έχει μια. δυναμία μια αδυναμία. Δηλαδή εσύ έχει την α... α... α... αδυναμία αυτή τη. που ε... βάλει περισσότερο αυτό το χρώμα στην ξένη μουσική. Και δεν βάζει την ελληνική, δεν υπάρχει να σου πει κάποιο καραουνάκι και να μην αντιδράσει κανεί με τον ίδιο που θα αντιδράσουν οι Ελληνίδε, ή να σου πει Κατσιδάκη, ή να σου πει. καλά, κάποιοι άλλοι μπορεί να τα πει και οι να αντιδράσουν. πάντα υπάρχει μια σύμπνοια. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο Έλα, και, και από τους τρεις έχω λίγο πιο έντονα το στοιχείο του, αυτού που λέμε έντεχνο ελληνικό τραγούδι τη «Ξαρχάκος», δηλαδή νομίζω ότι το έχω περισσότερο αυτό το χρώμα, «Κατζιδάκη» σαν τραγουδίστρια εννοώ ότι νομίζω ότι περισσότερο και από τους τρεις έχω πιο έντονα αυτό το πράγμα γιατί έχω μεγαλώσει με αυτή τη μουσική και είναι πιο έντονα ζυμωμένη μέσα μου Νομίζω ότι δηλαδή αυτό είναι ένα... να, να... πω κάτι βρήκα? Ίσως, αν επειδή στο έδεχνο όλοι έχουμε κάποια πράγματα που πατήσαμε σαφώς πάρα πολύ Ενα τάστα είναι πιο έδεχνο το 70, ναι. εγώ με πιο έδεχνο το 90 και ο μου είναι πιο, πιο... Μαριανίνα, Ελλήνα του 80 Αυτή είναι η Ελληνά μία σου νομίζω εσένα η μεγάλη μου εμένα αγάπη ήταν και είναι το θεατρικό τραγούδι διεθνώ. Δηλαδή, δηλαδή, αν θέλω να αναγνωρίσω μία απόχρωση σε αυτό που κάνω και σε αυτό που εμένα με συγκινούσε το τραγούδι από οποιοδήποτε χώρο και αν ήταν, ήταν το αν θα μπορούσα να το φανταστώ σε μία ειδική θεατρική συνθήκη πάνω σε μία σκηνή. Όποιο τραγούδι και αν είναι, από ένα παλιό λαϊκό μέχρι ένα τζαζ, μέχρι ένα και σύγχρονο κόμμα. Αυτά πομόδα. νομίζω ότι φανταστώ και βγάναν το δικό μα χώρο, γιατί νομίζω ότι αυτό θα έλεγα και για του τρει δηλαδή. Στις τα στα σπιτιά μας γυρνάμε Τόση φίλοι, συγγενείς κι όμως κανείς Ένα τηλέφωνο να μάθει πως περνάμε Τα παιδιά που συναντώ όταν θα βγω Έχουν παράπονα που μοιάζουν τα δικά μου πίνουν, καπνίζουν και αγαπούν όπω εγώ. Όμω κανένα του δεν ήρθε ο κοντά μου, γι' αυτό κι εγώ θα... Θέλω να ρωτήσω για ένα άλλο τραγούδι από τον πρώτο δίσκο, για την Ασπυρίνη, ε, που νομίζω είναι ένα τραγούδι που δήλωσε ένα πολύ έντονο στίγμα, εκφράζοντας αυτό που νιώθουν πολλοί άνθρωποι. Αυτό που συνέβη όταν ε, γράψαμε με τον κόσμο του Τζέκα την Ασπυρίνη, ίσω ε, η πιο συγκινητική εμπειρία, μάλλον από τι πιο συγκινητικέ εμπειρίε, γιατί ακολούθησαν αρκετέ από τότε, ήταν μια στιγμή όπου αυτό που νιώθαμε, νιώθαμε ένα. Μια ματέωση, νιώθαμε μια θλίψη, νιώθαμε μια, μια μελαγχολία που ήταν κοινή, αλλά έχει και την ευγνωμοσύνη το ότι σε αυτή τη σκοτεινή κατάσταση έχει δίπλα σου έναν άλλον άνθρωπο που νιώθει ακριβώ το ίδιο. Όταν λοιπόν καθόμασταν μόνοι μας, ένα καλοκαίρι, ένα από αυτά τα, τα, τα περίεργα καλοκαιρινά απογεύματα ε, τη Αθήνα, ε, στον μπαλκόνι, του σπιτιού μου και ήμασταν σε μια κοινή κατάσταση και έγινε αυτή η τάκτηση που δόθηκε με κάτι απολύτω προσωπικό, χωρί να έχουμε στο μυαλό μα. Ότι αυτό μπορεί σε κάποιο διπλανό μπαλκόνι ή σε κάποια άλλη γειτονιά αφορούσε κάποιου αλλους ανθρωπους Έκανε ένα τραγούδι που εμας μας έκανε χαρούμενο. ήταν όμω ότι είχε μία ανάγκη να αυτό. Δηλαδή, αν ακούσει κανεί ειδικά του τύπου του πρώτου δίσκου, μιλαει γι' αυτό. Ήταν σαν μία φωνή η οποία προσπαθούσε να δει μια άλλη φωνή. Στην Αθήνα, ναι, ήταν πολύ εντονό. Γιατί αυτό ήταν ο μιλητή και η γνωριμία μα. Δηλαδή. Δηλαδή, εκείνη εκείνη δηλαδή. η περίοδο έφερε με τον κόσμο και την Αντάσσα που ήμασταν σε μια τέτοια κατάσταση, ε, ψαξίματο ακόμη και δεν το κάναμε πολύ συνειδητά, συνοδοιπόρο και ξαφνικά βρεθήκαμε τρει άνθρωποι που ήμασταν τόσο χαρούμενοι που, που, που βρήκαμε τον τρόπο να εκφράσουμε αυτή μας την αθήνα. Και γνωρίζαμε και την πόλη. Mm. Γιατί, δηλαδή, εκείνη την περίοδο. και τα παρτίσαμε να βγαίνουμε και να γνωρίσουμε την Αθήνα και γι' αυτό τη σχέση μα. Την ταυτίσαμε με την Αφήνα και προσπαθήσαμε να την παρακολουθήσουμε γιατί η σχέση μα ουσιαστικά είναι αυτά που ζούσαμε σαν παιδιά, μέσα, μέσα, αρχίσαμε να την, να την παρακολουθούμε μέσα στην πόλη. Και γι' αυτό και όλο αυτό τόσο αυτό το αστικό τοπίο, το οποίο στου επόμενου δίσκους νομίζω ότι έγινε πιο ανοιχτό. Mm -hmm. Ναι, μεν έχει αναφορά στην πόλη γιατί εκεί ζούμε, αλλά είναι πια πολύ πιο ανοιχτό. Τι ανάσει ήταν πολύ αστικό, αθινοκεντρικό δίσκο, αν μπορούσε κανεί να το έτσι. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό που κάνει να τα βγει να γυρίσει τον κόσμο, Νόμιζα ότι αυτό που μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να συγκινηθεί είναι το πόσο το πιστεύει εσύ και πόσο μπορεί να το περάσει κάποιο. Και πόσο συγκινήσει, όλοι... Όχι. Πόσο συγκινεί εσύ, Δηλαδή, εσύ αν είσαι ένα άνθρωπο να συγκινείται και να κλαίει, Δεν μπαίνει το συναισθήμά σου yeah. όταν είσαι απέναντί του. Yeah. Όταν τραγουδάει ακόμη περισσότερο κιόλα γιατί η μουσική έχει και το κατάλληλο περιβάλλον. Για να, να μπορέσει να συμβεί αυτό. Όταν λοιπόν πιστεύει κάτι και το βγάλει από την ψυχή σου, είναι μια κατάθεση προσωπική. Οπότε τη συγκίνηση κατά ένα μεγάλο βαθμό την εξασφαλίζει με το ότι καταθέτει κάτι δικό σου προσωπικά. Όταν μάλιστα αυτό το δικό σου προσωπικά είναι και κάτι που και ο άλλο το αισθάνεται, τότε η συγκίνηση μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και τότε λέμε ότι έχουμε ένα επιτυχημένο τραγούδι, με μια επιτυχημένη ερμηνεία που απευθύνεται σοβαρά σε ένα κοινό και αυτό το πράγμα μεγαλώνει και απλώνεται. Στου φίλους σου, στη γειτονιά σου, στην πόλη σου και σιγά σιγά, σιγά μπορεί να πει ότι ένα τραγούδι μπορεί να αγγίξει πολύ κόσμο σε βρία κλίμακα. Αφίνα καιρατάω κάποιο μέρε απού στη σιωπή, τη φωνή σου, Ανερε πουλήδη, και ακόμα μαζί σου. Λοιπόν Θέμη, πώς να αντιληφθείς με τα παιδιά. Ίσως και να ήταν λίγο μοιραίο, όχι τυχαίο. Γιατί ε, γνωριστήκαμε και υπήρχε μία έλξη πολύ έντονη. Καλά με τον Γεράσιμο, η, η, η δημιουργική έλξη ήρθε κατευθείαν. Δηλαδή γνωριστήκαμε, την επόμενη μέρα ήθελα να δουλεύω μαζί του. Του τραγούδια έλεγα, Χριστέ μου βρέθηκε ως του τη ζωή μου. Δεν ήταν ψέματα, βέβαια, ήταν ως του τη ζωή μου. Μετά ήρθε η Νατάση στη ζωή μου με την ακρόαση και ίδιο και γνωριστήκαμε και ως φίλος και με τον Κώστα και με την Νατάση και με τον Γεράσιμο ε, κάναμε πολύ παρέα, μετά έρχονταν σπίτι μου και κάναν τα demo για το δίσκο, κάναμε προβές και εκεί δημιουργήθηκε μια φιλία η οποία ξαφνικά ε, δεν γινόταν να μην υπάρχει, να μην, μην γίνει συνεργασία όταν πούμε ο Κώστας αποφάσισε Ευλογημένο να, να μην ασχοληθεί με το επόμενο δίσκο των παιδιών. <laughs> Συνολικά άφησε μια θέση συνθέτη και ήταν δεδομένο ότι θα την επέλεγω αυτή τη θέση. Δηλαδή, όχι δεδομένο, ήταν φυσικό. Ήταν πόσο σίγουρα, το είχε. Μα, μα ήταν φυσικό. <laughs> Είχαμε γράψει με από 50 τραγούδια και με την Natasha το θαυμαζόμασταν απεριόριστα <laughs> και αγαπιόμασταν, αγαπιόμασταν ήδη. Και έτσι λοιπόν, φτάσαμε στο μέχρι το τέλο. Που ήταν το δεύτερο βήμα για εσένα, Natasha, και το πρώτο κινόστα τι είναι αυτό λοιπόν που νομίζετε ότι έκανε τα τραγούδια του να έχουν τόσο μεγάλη αφήχηση. Νομίζω ότι είναι ένα από του δίσκου που πραγματικά τα από τον κόσμο γιατί ξεσεδρέωσε σε κάπω. Ναι. Πρώτα απ' όλα ήταν πιο δύσκολο αυτό το δεύτερο βήμα, είχε άλλη αγωνία. Όχι γιατί για μα ήταν επισφράγηση μια πολύ σίγουρη ε, συγγένεια. Ναι, ναι, ναι. Ήταν τραγούδια που εμεί τα πιστεύαμε ασχέτω αν θα αρέσω. Δεν ήμασταν τραγούδια γιατί θα αρέσουν και Οπότε για μα ήταν ένα κομμάτι του εαυτού μα, εκείνο το δίσκο. Και βγήκε ω ακριβώ αυτό. Όλα τα υπόλοιπα που είχαν μετά, ε, για μα ήταν κάτι τελείω. Δεν το περιμέναμε, αλλά δεν μα απασχολούσε πολλά. Είχαμε, είχαμε ήδη πει αυτά που θέλαμε να πούμε με αυτό το δίσκο. Αυτό ο δίσκο είναι και έχει, έχει αναφορά σε διάφορου μικρού δρόμου. Είναι σαν να υπάρχουν μικροί δρόμοι, του οποίου μετά αναπτύξαμε περισσότερο τι επόμενε βιβλίε. Δηλαδή, ένα δίσκο που έχει χωρέσει αρκετά... αρκετέ δικέ μα ανησυχίε, μουσικέ, ερμηνευτικέ, πολιτικέ, τι οποίε μετά ε, στου επόμενου δίσκου που κάναμε, τι αναπτύξαμε περισσότερο. Συνήθω, ο δίσκο είχε την πονηριά, το τρίκ μέσα του, και ήταν ξανά ένα πρώτο βήμα. Δηλαδή, το πρώτο βήμα ήταν οι εκδομένε ανάγκε και το πρώτο βήμα, το επόμενο πάλι ήταν, ήταν το, το τέλο. Επειδή κομμάτι... δηλαδή ήταν και η συνεργασία μα ήταν η αρχή τη, έδωσε την. Εγώ δηλαδή ήταν το δικό μου πρώτο βήμα και νομίζω ότι αυτό περάστηκε στο ότι σαν να, να ανανεώθηκε ας πούμε, η ευκαιρία του να, ξα... να συζητηθεί αυτό το πράγμα. Για τα τραγούδια και αυτό το δεύτερο δίσκο, να αναφερθούμε λίγο στον ελεύθερο. Γενράξαμε πώ θα αυτό το τραβούλι. Ε, ήταν ένα τραγούλιο σε μια πολύ φορτιμένη φάση. Ε, εγώ άρχισα να περνάω από εσωτερικό δικαστήριο όλους τους ανθρώπους που εκείνη την περίοδο έπαιζαν ένα ρόλο τη ζωή μου, και ήταν και μια τόσο σκοτεινή και άσκηση καιρία που όλοι οι άνθρωποι που έρθουν εκεί την περίοδο ένα ρόλο στη ζωή μου είχαν κάποια το οποίο μετέμονταν πάρα πολύ. Οπότε σε μια μεγάλη βόλτα, σε μια μεγάλη διαδρομή, αποφάσισα θα γράψω ένα τραγούδι που θα πω για τον κάθε άνθρωπο μια στροφή αφιερωμένη. Ε, αυτά που δεν, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να το πω κατά πρόσωπο σε εκείνη την περίοδο. Οπότε έγραψα ένα πολύ πρόσωπο τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο δεν είχε τη φόρμα, θεωρώ, του τραγουδιού με την τρέχουσα, α πούμε, ε, έννοια. Ήταν ένα τραγούδι που εγώ δεν θα το δει εύκολα σε ένα συνθέτη. Γι' αυτό και είναι ένα τραγούδι το οποίο έμεινε στο σιτάρι πάρα πολλά χρόνια. Όταν λοιπόν την πρώτη φορά πέφτει αυτό το τραγούδι, οι άνθρωποι ξεκινούνται με αυτό το τραγούδι. Ένα τελείωνα με ένα στίχο που ήταν πεπισμένο ότι λίγοι άνθρωποι mm. υπάρχουν σε τον κόσμο που βλέπουν τον κόσμο όπω εγώ. Για μένα, νομίζω ήταν η πιο ευχάριστη έκπληξη που μου έχει δώσει αυτή η ζωή μέχρι σήμερα. Το mm. ότι υπάρχουν άνθρωποι σαν και εμένα με του οποίου μα συνδέει κάτι που μπορεί και να μην το δηλώσουμε ποτέ. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Τι τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο, Βλέπω στο άσπρο σας την πρόβολή μου Και το μετά το μετά γνωρίζω Αν είχα για να πω το έλα Τώρα δε θα είχα τη φωτιά στο αίμα Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πώ γυρνούν στον τοίχο Σαν να με τη σιωπή μου Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο Που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου Μεταμφιέζω τη σιωπή σε σι λέξη Και τη χαρίζω σε ποιον με εξηγήσει Να έχει το μέλλον μου να επιλέξει πιο παρελθόν μου θα ξαναγυρίσει Τίποτα σημαντικό, ζω λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω λευκό. Τόση ώρα εμείς ψηφυρίζουμε ότι ο Δέννης δεν ήταν σίγουρος, ενώ του άρεσε πάρα πολύ, δεν ήταν σίγουρο και δεν ήθελα να το στοίχεις του Ντέμου. Το έβαλα, δηλαδή, όταν είχε παρασκευά 11 τραγούδια τότε, γιατί τότε ήταν τα παιδιά δεν είχαν αποφασίσει ότι δεν θα δουλεύουν μαζί και ήτανε, είχαμε πει με τον Παρασκευάνα να φτιάξουμε ένα δίσκο για μένα, α πούμε, ω συνθέτη, με διάφορα τραγούδια που θα μαζεύαμε δικά του, του γεράσιμου, που θα τα τραγούδαν δύο ή Ήταν διάφορα project και για πάνω σε αυτό ήταν το ενδέκατο το τραγούδι από το CD, για το, για το οποίο του είχα πάει 10 και το ενδέκατο ήταν το λευκό. Το οποίο το έβαλα στο τέλο μπορώ να το αγαπήσα πολύ εγώ προσωπικά, αλλά φοβόμουν ότι θα μου το φέρεις το και πάλι. Η Fitbit ήταν λίγο πιο σκληρό από αυτό που κοινοχιστοδικά ήταν λίγο πιο άγριο από αυτό που είχε τον ρόλο το παρασκευάς παραγωγή αυτού του βίσκου. Κάτι πιο κλασικό έντεχνο με την έννοια του μελωδικότερο και λυρικότερο. Και βάζω τον λευκό και ξεκινάει τον λευκό και κάνει ο τι ωραίο που είναι αυτό. Λέγω, αλλάζει μετά. θέλω δεν μένει έτσι, γιατί λέω τώρα όταν να φωνάζει το κομμάτι, αρχίζει να φωνάζει και Τι το έκανε στο κατέθευση, αρχίζει και φωνάζει. Και τον έβλεπα σιγά σιγά να, συγκινεί. να συγκινείται και να κλαίει και όταν άρχισε να μπαίνει το κομμάτι ε, δυναμικά και έβαλε τα κλάματα, ήταν ε, σοκαρίστηκα. <laughs> ε, γιατί από εκεί που περίμενα ότι, δεν, ε, ότι θα, θα εκνευριστεί, Ξαφνικά αντέδρασε σε έναν τρόπο που δεν, δεν ήξερα πώ να το διαχειριστώ. Ήμασταν μέσα στο γραφείο του ίδιου και έκλαιγε μελιγμού. Το ξανάβαλε και ξανάκλαιγε. Το ξανάβαλε και ξανάκλαιγε. Πώ όλοι οι άνθρωποι βέβαια μου το έχουν κουκίσει τραγούδια αυτό πρώτη φορά. Ναι, και επίση αυτό ένα πολύ σημαντικό δώρο που έκαναν τα παιδιά. Ότι ουσιαστικά αυτό ένα τραγούδι πολύ συγκεκριμένου ύπου ε, και τρόπου. Και τα παιδιά ήταν πάρα πολύ διακριτικά και κατάλαβαν ότι εδώ πέρα πρέπει να υπηρετήσουμε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Καλό κακό δεν έχει σημασία. Κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι ο Θέμης δηλαδή δόμησε μία μουσική από τις πιο αφαιρετικέ του, ότι δεν προσπάθησε να κάνει μελλοντικά τετράστικη για παράδειγμα, ότι η Νατάσα μπήκε και έκανε μία ερμηνεία την οποία πειθάρχησε τον εαυτό της μέχρι να φτάσει στο κρεσέντο στο, στο ερμηνετικό. Ε, για μένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που κάνει τα παιδιά και, και φαίνεται δείχνει μάλλον πώς δουλεύουμε, ότι τα τραγούδια είναι αυτά που στην ουσία ε, θέλουμε να βγαίνει στο τέλος. Δεν είναι να ούτε πόσο καλό το υπουργός εγώ αν είναι, ούτε πόσο καλό συνθέτης είναι ο αν είναι, ούτε πόσο εξαιρετική αν είναι η παιδινατάσα. Θέλουμε να βγάζουμε ωραία τραγούδια που αυτά στο τέλος θα βρίσκουν την αρμονία του. Θα γίνομαι Θα γίνομαι Είναι αυτό που τελικά φέρνει η τραγούδια; Είναι μια συγκυρία είναι κάτι που συμβαίνει, είναι μια στιγμή έγινεψης, τι φέρνει η τραγούδια. Τα πάντα μπορεί να βγαίνω στον δρόμο, δεν μπορεί να το Μπορεί να σου έρθει η πιο τραυματική εμπειρία και να, να μην σου αφήσει τίποτα. Ενώ ω τραγούδι, για παράδειγμα, και μπορεί μια μέρα που κάθεσαι στο σπίτι σου, καλή ώρα η σπηρίνο, όπω είπαμε πριν, και δεν είσαι τελείω άδειο και καθόλου δημιουργικό, ε, στην πιο αντικαλλιτεχνική φάση που θα μπορούσε να είσαι, να γεννήσει ένα, ένα πολύ κομιστό τραγουδάκι. Νομίζω ότι τα τραγουδιά μα διαλέγουν, σαν ανήκει από το χρόνο. Έρχονται, μα βρίσκουν και αν είμαστε ξύπνοι εκείνη την ώρα και λέμε, λέμε, όψε. Έλα εδώ, σε τσάκωσε. Πάντως η αλήθεια είναι, προσωπική το μου δηλαδή, η θέση σε αυτό είναι ότι πρέπει να ακούς και να βλέπεις πράγματα για να μπορεί να ενεργοποιεί, όχι, όχι να μην πειθεί, αλλά ενεργοποιούνται σημεία το εγκεφάλου και τη ψυχή σου. Ενεργοποιούνται σημεία του εγκεφάλου και τη ψυχή σου τα οποία ε, οδηγούν στην δημιουργία. Δηλαδή, εγώ, τα, δηλαδή με το γενεάσιο η ευκολία που έχω είναι ότι. Ε, πάντα τα κομμάτια μας είναι σενάριο για ράσπιση της και ούτε θεία Δηλαδή υπάρχει πάντα ένα πράγμα το οποίο ε, σου δίνει την έμπνευση να του δώσει ε, σάρκα και ωστά. Και μετά έρχεται και η μεγάλη αρτίστα η στη Θεατρίνα. Από φίλου να το μεταδώσει αυτό. Με τσιγάρα, βαριά και φτερότητα καρδιά. Σαν μεγάλο παιδί, που τα πάντα έχει δει, λες κι Μαλαγμένη φωνή, μη τραπώ και φάνη ψιθυρίζω. Και φυσώ τον καπνό, με μια δόση θύμω. Ποτέ, μα ποτέ δεν τελειώνω τι αρχίζω. Το τραγούδι πρέπει να περιέχει κάτι αυτοβιογραφικό. Πολλέ φορέ, τουλάχιστον μένα μου συμβαίνει, δεν ξέρω επειδή είμαι και λίγο άλλε φορέ και του παραπάνω, πολλέ φορέ αισθάνομαι ότι ιδανίζομαι από άλλου ανθρώπου τι δυνατέ του εμπειρίε και τι ε, ε, ενσωματώνω στη δική μου ψυχοσύνθεση. Δηλαδή θα μπορούσα να έχω ζήσει πολλέ ζωέ εκτό από αυτή τη ζωή που ζω. Έχω μια ότι τι καταλαβαίνω, ε, μια αίσθηση ότι τι κουβαλάω. Δεν ξέρω πώ να το εξηγήσω. Mm -hmm. Και γι' αυτό μπορώ και να δω και το τραγούδι σαν ένα μικρό. Μόνο όπρακτο, α πούμε. Χωρί αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι μυστικό. Αλλά για μένα είναι μια ιστορία. Ε, αυτή η ιστορία όμω πάντα πρέπει να κουβάσει κάτι δικό μου. Δεν μπορώ να τραγουδήσω τίποτα που δεν μου αρέσει. Δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Δεν μπορώ. Και όσε φορέ το έχω δοκιμάσει να το κάνω. Στο δεύτερο live έχει φύγει αυτό το live. Δηλαδή το έχω τραγουδήσει μια φορά και αυτό ήταν. Γι' αυτό και θεωρώ ότι. Γι' αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ να πειραματίζομαι σε τραγουδία κι άλλων χωρίς να κολλώνω ποτέ, ας πούμε, χωρίς να νιώθω ποτέ ότι κάτι δεν μπορώ να το πω. Γιατί νιώθω ότι πάντα, σε κάθε καγούδι, μπορώ να βρω ένα δικό μου κομμάτι και να κάνω μια δική μου ανάγνωση μέσα από τα δικά μου μάτια και τι τις δικές μου εμπειρίες και να το επικοινωνήσω με έναν άλλο τρόπο. Και γι' αυτό και συνήθως έχει και επιτυχία. Να μπορούσα να αλλάξω του κόσμου Τις καινούριε μεγάλες αγάπες Που περνάνε Να μπορούσα με μια και καλή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 Κι αν αγαπώ, θέλω να πω και να να κάπου να με πάνε Και θα αφαιθώ, αρκεί να κάπου αρκεί αυτό, αυτό λοιπόν ότι η μουσική γράφεται πάντα πάνω στο στίχο του ιεράσιμου mm. Με ποια διαδικασία λοιπόν γίνεται το συνέστημα το της Μες μουσικός, πώς μπορεί να μεταφράσει τη δύναμη ενός λόγου σε μουσική. Κάτι αντίστοιχο με το αυτοβιογραφικό της Νατάσσας, αλλά χωρίς να είναι αυτοβιογραφικό. Με την έννοια ότι ε, να μη με αφορά μόνο προσωπικά, να μπορώ να και πώς θα ήταν αυτός που τον αφορά προσωπικά, αυτό το, το, το, το, το τραγούδι. Νομίζω ότι αυτό, αυτό είναι. Και εγώ... ναι. Δεν λέω ότι είναι πάντα το λογαριασμό. Ναι. Δεν λέω ότι είναι φορέ όμω μπορεί να καταλάβει πώ Ναι, Που κουβαλάει ναι. κάποια άλλη... Γι' αυτό θα σου ξαναπαναφέρω το θέατρο σε αυτό το πράγμα που νομίζω ότι βγει σε αυτό. Mm -hmm. Ότι mm -hmm. είναι, mm -hmm. το, είναι το κλειδί, ο τρόπο δηλαδή που μια θεατρική παράσταση είναι ο τρόπο ένα ε, Όχι με την ένα πράγμα προς μια κατεύθυνση η οποία, η οποία σου δίνεται εξ αρχή. Γιατί υπάρχει η κατεύθυνση. Γιατί Και, το και έτσι συνήθω γίνεται και τα live μα. Δηλαδή και στα live, αυτό ακριβώ που γίνεται όταν γράφει το γυράκο σε ένα τύπο. Όταν γράφει ο θέμα στο σε κύπανα το στίχο όταν έχω εγώ να τραγουδίσω ένα τραγούδι. Αυτό ακριβώ το πράγμα που το παίρνουμε σαν, σαν μια ιστορία που πρέπει να εξηγηθεί και να μεταφερθεί. Το κάνουμε και στο live. Και προσπαθούμε να το δείσουμε με τα φόρτα. Με τα ρούχα. Με την που θα βγάζει. Με την εποχή. Στην οποία θέλουμε να παραπέμουμε. Και κάθε φορά φτιάχνουμε μια περσόνα, η οποία δεν έχει να κάνει με μένα, σ σαν Τάσα. Είναι μια περσόνα η οποία. φυγήτρια. Μια φυγήτρια. Κάποιων ιστοριών. Όπου κάθε φορά αυτή η φυγήτρια αλλάζει εποχή, αλλάζει στυλ, αλλάζει διάθεση, τονίζει άλλα χαρακτηριστικά και νομίζω ότι έτσι κι εμεί και το διασκεδάζουμε περισσότερο mm -hmm. και μπορούμε να βρίσκουμε και καινούριε εμπειρίε. Νομίζω ότι αυτό που φτιάχνουμε τελικά και σε αυτό που εκφραζόμαστε ε, πιο πολύ απόλυτο είναι να το καταφέρνουμε το συνέστημά μας, τη συγκίνησή μας και την καλλιτεχνική μας επιθυμία να την ενσωματώνουμε σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Δηλαδή φτιάχνουμε ένα περιβάλλον το οποίο τον δίνουμε με τα συναισθήματά μας. Αλλά αυτό το περιβάλλον, επειδή αλλάζει, μας κάνει να μην βαριόμαστε και να μπορούμε να ανανεωνόμαστε να είμαστε τρεις άνθρωποι πάντα ή ίδιοι. Υπάρχει εγωνία για την κάθε κοινωνία δουλειά. Mm, ναι, όσο... να φτιάξουμε. Εγώ νομίζω ότι όσο είμαστε καλά εμείς με το αποτέλεσμα, ό,τι mm. και να, το πιο ακραίο πράγμα που μπορείς να φανταστείς, ε... νιώθουμε σε βουλιά. Γιατί δεν μας πέτυχε ποτέ καμία συνταγή, δεν δουλέψαμε ποτέ μια συνταγή, δουλεύαμε, ένα μόνο πράγμα είχαν. Να είμαστε εμείς καλά, με αυτό παραδίδουμε ως σύνολο. Γι' αυτό καμιά φορά, όταν, όταν κλείναμε δίσκου, ε, Συντοπίσουμε ότι έχουν πολλά ετερόκληρα τραγούδια και πηγαίναμε λίγο να παίξουμε το ρόλο του παραγωγού του εαυτού μα και να πω: Εννοείται, τώρα δεν μπορεί να συνδυάσει στο μέχρι το τέλο για παράδειγμα. Πριν από ένα, μια δυναμική μπαλάκι να βάλει τον Τζουκουέκ, το μόνιμο τραγούδι, για παράδειγμα. Και όμως κάτι μέσα μα μας καθησύχαζε και μα έλεγε: που έτσι το νιώθουμε, και έτσι, έτσι το θέλουμε αυτή τη στιγμή, και το κάνουμε έτσι. Και ίσω ο άλλο την αλήθεια αυτού του πράγματο του μιλήσει, Ή έστω αν δεν του μιλήσει, τη σεβαστεί. Σε μας λοιπόν έγινε και νομίζω το μοναδικό κριτήριο που έχουμε είναι να είμαστε εμεί καλά με τις ημόσεις φυσικά που γίνεται όταν συνυπάρχουν και συνδημιουργούν τρεις άνθρωποι. Ε, όταν λοιπόν εμείς στο φινάλε, κλείνοντα το φάκελο, είμαστε καλά, νιώθουμε ότι αυτό ο δίσκος είναι έτοιμο να φύγει. Είναι έτοιμο να Και η αγωνία μας είναι πριν που είμαστε το δημιουργικό. Μόνο πριν. Ναι. Μόλι ξεκινήσει ή ξεκινήσουν τα παιδιά να γράφουν τα οι Καταρχήν φεύγουν όλα νερό. Ή λίγο πριν πούμε τρει στο ίδιο πλοίο. Στο δηλαδή τη στιγμή γράφε. που εγώ, α πούμε, λέω: Ωραία, τώρα εγώ ξεκινάω, σαν πάρω και ξέρω ότι πρέπει να πάρω το θέμη, α πούμε, στο πλήρωμά μου, θέλω να ξέρω ότι θέλει και γυρίσει στο πλοίο. Αυτό είναι. Τη στιγμή που πούμε και οι τρει στο ίδιο πλοίο, με τον ίδιο προορισμό, δεν φοβόμαστε, δεν πάντα χαθούμε μέσα σε ένα τεράστιο να γύρισε σπίτι μου, κανένας, κανένας, από το μέχρι το τέλος, τα μυστικά, τα ιστήρια διπλά, τις μέρες της φωτός, να μην γυρίσει σπίτι από το studio, το μάστερ το τελευταίο, να το ακούσω και να μην πω τι πατάτα είναι αυτή τώρα να σε καταλάβουν νέα τάλαντες. Ούτε ένας δίσκος, πάντα λέω, τώρα με σακώσανε. Πάνω μου όλο εγώ Άλτε με μόνο για καφέ Να πάρω λίγο αέρα Σαν να φάγα μια σφαίρα Και δεν μπορώ να σηκωθώ Ζάχνεται για να μην Αν να μιλήσεις, Το κάνεις πριν κοιλήσεις έχω την εντύπωση ότι όπως βλέπω ας πούμε τόσο πολύ ζεστοί άνθρωποι και μεταξύ εσείς υπάρχει αυτή ότι αυτό έχει περάσει και στον κόσμο, διότι σα θεωρούν και εκείνοι σαν προσωπική του υπόθεση. Σε τι πιστεύετε ότι δηλαδή, θέλετε αυτό. Θεωρούμε ότι ε, ο ακροατή μα είναι ο τέταρτος δημιουργό, δηλαδή του έχουμε δώσει από την αρχή αυτή τη θέση. Ότι θέλουμε να παίρνει θέσεις αυτό που τι γίνεται, θέλουμε να συγκινείται, να θυμώνει, να ζει στον κόσμο που ζούμε εμείς και προσπαθούμε να το καταγράψουμε, να παίρνει τα τραγούδια μας σπίτι του και να τα φοράει στη διαθημερινότητά του. Οπότε δεν θα μπορούσε να έχει διαφορετική θέση. Εμεί δεν μπορούμε να υπάρξουν ω το δικό μα κοινό. Και είναι ένα κοινό πάρα πολύ προσωπικό. Και το λέμε με πλήρη συνέστηση τη λέξη, εγώ προσωπικά. Είναι προσωπικό Συμή. κοινό. Ξέρω ποιοι άνθρωποι μα ακούνε, τερόκληροι άνθρωποι. Μα ακούνε άνθρωποι που άμα του βρει στον δρόμο δεν έχουν τίποτα κοινό. Να το Όχι, ναι, αλλά Όμω υπάρχει μια συγκέντρωση. Υπάρχει. Και στο που προστάζονται. Και στο ότι δεν ντρέπονται γι' αυτό. Δεν θέλουν να κρυφτούν. Ακόμη κι αν καταπιέσουν κάτι. Ξέρει ότι μέσα να γίνεται η διεργασία για να είναι αυτή τη στιγμή εκεί ένα άνθρωπο και να κάνει ησυχία και να έχει έρθει για να ακούσει τα τραγούδια μα τα οποία δεν είναι όλα τραγούδια πάρα πολύ εύκολα ή τραγούδια που μπορεί κάποιο να τα περάσει. Θέλω να τα ακούσει, θέλω να τα δώσει κάθεπο ένα Και εμεί από την αρχή είναι αυτό ότι τα είπαμε όλα. Ό,τι αφορούσε τα προβλήματά μα, τι ανησυχίε μα, τα δηλώσαμε μέσα από τα τραγούδια. Και αυτό από την αρχή δημιουργεί ένα, μια ασφαλή συνθήκη του να συνδεθεί με αυτό που του, του δίνει. Η διεσή του λέει ότι ξέρει κάτι, εγώ σου δίνω κάτι μέσα από την ψυχή μου εντελώ. Σου λέω τα πάντα. Του προβληματισμού μου, τι ε, ανοησίε που έχω κάνει στον έρωτα, τι ε, δυσκολίε μου. Άρα δημιουργεί μια συνθήκη κατάλληλη, επειδή ακριβώ τα τραγωδία είναι τόσο προσωπικά, να νιώσει και ο άλλο ότι μπορεί να σου πει και το δικό του. Και, μέσα, και στο λέει με έναν τρόπο, όσο και να ακούγεται υπερβολικό, στο λέει μέσα από το λέει. Εγώ διαβάζω τα μάτια των ανθρώπων που έρχονται στη, στα live να ακούνε τι ε, παραστάσει. Ε, Πώ έχει υπάρξει αυτή η θυμή σα, από, το, από το, την πρώτη φορά που βρεθήκατε σε μία σκηνή μέχρι σήμερα. Εδώ όμως έχει υπάρξει φυσικό αυτή εξελίξη. Ναι, και νομίζω ότι έτσι ήταν πάντα. Κάποιος που έρχεται από παλιά, δεν νομίζεται ότι εντοπίζει. Εντοπίζει διαφορές στο ήχος, στα, στο στήσιμο μιας παράστασης, σίγουρα είναι οι πιο καλές συνθήκε, Αλλά εμείς είμαστε πολύ ήδη. Και εκεί μία φυσική εξέλιξη χαιρώει ο τρόπος, δηλαδή δεν ζήτησες μια μέρα και γέμεις στον γκάζι με 8.000 ανθρώπους ε, οπότε δεν, δεν είχες και την ευκαιρία να το αισθανθείς ως ένα μπαμ, μια επιτυχία ας πούμε, η οποία θα σκάσει και θα αισθανθείς ότι ή έκανα κάτι εσύ κάνεις αυτό που κάνεις και απλά χαίρεσαι και ικανοποιείσαι με το γεγονό ότι αυτό όσο περνάει ο καιρός, δεν γίνεται εκκρεμότητα αλλά γίνεται ανάγκη <laughs> ο, δε, <πλάξε. laughs> όσο περνάει ο καιρός, το αγαπιέται και περισσότερο. Και γι' αυτό και μερικέ φορέ που είμαι και λίγο πιο γαρβάζου, μερικέ φορέ με τι αντίρρε μου μπορεί να, να ακούσω ή να διαβάσω αυθαιρεσίε τίποτε, ξαφνικά. Τίποτα σε εμά δεν έχει ξαφνικά. Δέκα χρόνια δουλεύουμε σαν τα μυρμήγκια, μαζεύοντα ψυχουλάκι-ψυχουλάκι στην κυριολεκσία, τίποτα δεν έχει γίνει ξαφνικά. Απολύτω τίποτα. Είναι το, πιο, το, το σπουδαιότερο πράγμα για το οποίο νομίζω εμεί καμαρώνουμε το το κερδίσαμε με την αξία μα. Με τη δουλειά μα και με την, με, το, με την πραγματικότητα, δηλαδή την αγάπη του κόσμου σε αυτό που κάνουμε. Και, με τη και τη συνέπει... την ψυχή τους και με την αφοσίωση και την αφοσίωσή και την, ε, την μας σε αυτό και την τρυφερότητα με την οποία οι άλλοι αντιμετώπισαν αυτή την αφοσίωση. Και με τη συνέπειά μα, έτσι. Γιατί ευμείναμε, γιατί, γιατί θα μπορούσαμε να τα έχουμε παρατήσει όλοι 100 φορές. Και να έχουμε αλλάξει, γιατί ήταν πολλέ πολλές γύρω μας. Είναι ούτε δύο. Αλλά το πάνι είναι ο ίδιος να σέβεσαι και να έχεις εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνεις. Γιατί αν δεν είσαι εσύ έθιμος να σεβαστείς τον ρεπερτόριό σου, τι επιλογέ σου, ε, τη, την καλλιτεχνική σου ευαισθησία και διάθεση, δεν πρόκειται να τη σεβαστεί πότε κανείς. Εμείς εξ αρχής. Σεβαστήκαμε εξ αρχής αυτό που κάνουμε. Και είναι πολύ ωραίο το συνειδητοποίησα προχθές εμεί μία συνένταξη που δίναμε ότι αυτό που είναι το δυνατό μας χαρτί και το μεγάλο μας προοφέρημα ξεκίνησε ω το δύσκολο πράγμα και το μεγάλο μας ελάττωμα. Το ότι είμαστε δηλαδή οι τρει και έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Και, και καλλιτερικά τα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία ξεκίνησαν στο το πρόβλημα που βέβαια να αλλάξει και τώρα είναι αυτό το οποίο κάνει ενδιαφέρον αυτό που κάνουμε. <laughs> και την τριάδα μας και είναι πολύ αστείο ότι με τα χρόνια και με την επιμονή μας καταφέραμε να επιβάλλουμε την εμείς οι τρεις, κάνουμε αυτό και σε όποιον αρέσει. Ξέρεις, αυτό θέλει πολύ και απορροπή που βρήκαμε τώρα που το σκέφτομαι και που έχουμε και μεγαλώσει και έχει αλλάξει και το μυαλό μου. Αναρωτιέμαι συνέχεια πώς βρέθηκε το θάρρος από εμάς να έχουμε μέσα μας τόση πίστη. Δεν δηλαδή, θέλει θάρρος να έχει τόση πίστη, θέλει πολύ θάρρος. Η Ελλάδα λοιπόν έχει φτάσει στο τρίτο βήμα, το τρίτο βήμα, στο σήμερα, στι ε, μέρε του Φωτό. Και ένα πολύ αισιόδοξο τίτλο σε μια πολύ σκοτεινή εποχή. Ε, αυτό σα κόβισε καθόλου, αυτό που λέγατε, ή ήταν κάτι συνειδητό, θέλετε να περάσετε μια ελπίδα προ το κόσμο μέσα. Πάλι ήταν αυτό που σου λέγαμε, ότι όταν το παίξαμε πάλι λίγο παραγωγή του αριθμού, μα λέγανε Από πάνε. Εμεί στο απόλυτο σκοτάδι τώρα με αυτό το θα σα πούνε έω και προκλητικό. Και πάλι κάτι μέσα μα και το τρίμα μα είπε: Ναι, ω πω είναι αναπόφευκτο όταν είσαι στο απόλυτο σκοτάδι να κοιτάς προ το φω. Εμεί δεν λέμε ότι το φω θα έρθει αύριο, θα έρθει μεθαύριο, θα έρθει έναν χρόνο. Εμεί λέμε ότι κάποια στιγμή αναπόφευκτα εφόσον είσαι στο σκοτάδι, θα έρθει το φω. Και η τέχνη mm -hmm. τι ρόλο σε αυτό στο να έρθει ένα όταν βρίσκεσαι σε αυτό το βαθμό σκοτάδι. Όσο είναι ελεύθερη, είναι η μοναδική ελπίδα που έχουμε. Δηλαδή, όσο μπορούμε. Και δημιουργούμε και βλέπουμε και ακούμε και διαβάζουμε πράγματα ε, ελεύθερα χωρί να μα τα κρύβουν. Δηλαδή, ο μόνο αγώνα που να κάνουμε για την τέχνη είναι να κυκλοφορεί λέπτη. Αυτό, αν σιγουρέψουμε αυτό, ε, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο θα αλλάξει. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι το μόνο που μπορεί να, να κατευθύνει του ανθρώπου ή να του δώσει τη λύση. Είναι σίγουρα όμω ο πιο ωραίο τρόπο. Και ο πιο βαθύς και ουσιαστικό να σου εξηγήσει γιατί πρέπει να είσαι ελεύθερο, γιατί πρέπει να είσαι να γιατί πρέπει να είσαι να μπει στα φυτά σου, να μυρεύεσαι, Γιατί έχει το καλύτερο και το πιο ε, το πιο άμεσο αίσθημα. Έχει μέσα της, τη γέννηση, τη δημιουργία, το φως, τα κουβαλάει όλα αυτά. Και με έναν ωραίο τρόπο θα μεταφέρει. Η τέχνη είναι παιδεία βασικά. Και η τέχνη και η παιδεία φτιάχνει του ανθρώπου που θα μπορέσουν να φέρουν τη λύση. Είτε θυσιάζοντας οι ίδιοι πράγματα, είτε αντιλαμβανόμενοι του τι πραγματικά συμβαίνει γύρω του. Δηλαδή, μόνο αν έχει παιδεία, μπορεί να αντιληφθεί παιδεία με την ευρεία έννοια τη λέξη, έτσι όχι μόρφωση, ε, όχι, όχι αν έχει τύχει πανεπιστημίου. Αν έχει παιδεία, μπορεί να είσαι ο άνθρωπο θα μπορέσει να αντιληφθεί στη λύση. Είναι δύσκολο να σημαίνει ημέρα όμω, τι με, με όλα αυτά που είπαμε, κάποιο να είναι αισιόδοξο. Θέλει πολύ αγόνο να είσαι αισιόδοξο. Ε, αν δεν το κάνει όμω, είσαι πολύ πιο εύκολα, γίνεσαι πολύ πιο εύκολα Οι αισιόδοξοι άνθρωποι είναι αυτοί που πιστεύουν ότι αν αγωνιστούν λίγο, κάτι μπορεί να αλλάξει. Αυτό ήθελα να πω μέσα σε τα παλαιότερα, τα, τα προηγούμενα χρόνια, που βρισκόμασταν γενικά σε ένα χαρίστικο κλίμα. Θεωρήσαμε ότι ο αισιόδοξο, επειδή όλοι ήμασταν λίγο πολύ αισιόδοξοι, θεωρούσαμε ότι ο αισιόδοξο είχε ταυτίσει λέξη με τον ελαφρύ, με αυτόν στον κόσμο του, που είναι ξέρω εγώ, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται στην πραγματικότητα. Τώρα νομίζω ότι ο αισιόδοξο έχει έρθει σαν έννοια, έχει έρθει στην κανονική του, στο κανονικό του πλαίσιο, που είναι ο άνθρωπο ο οποίο είναι ο μαθητή. Η αισιοδοξία είναι να σου δώσουν το δικαίωμα να παλέψει και να αγωνιστεί για θέλει. Είμαστεί. Και αυτό είναι και το μεγαλύτερο, το, το σπουδαίο πράγμα που μπορεί να σου δώσει. Η ζωή είναι να σου δώσει την ελευθερία να αγωνιστεί για αυτό που θέλει. Ο αισιόδοξο λοιπόν νομίζω είναι αυτό που αγωνίζεται και δεν τα παρατάει. Ε, και με αυτή τη έννοια νομίζω ότι επιβάλλεται να είσαι αισιόδοξο και είναι μονόδρομο σε αυτήν την εποχή να Και μιλάμε για μια εποχή που από... είμαστε στο μετέχνιο που περνάμε από το ατομικό στο σουρλικό. Το ατομικό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Πάντοτε έπαιζε, αλλά τώρα πια παίζει πιο συνηθιστά ρόλο γιατί περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη σχέση του, της, του ατόμου τους με, τη, με, με, τη συνολική, με, το συνολο, με το σύνολο των ανθρώπων και την κοινωνία. Άρα είμαστε σε αυτή τη φάση που πρέπει πρώτα να εξηδίσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να γίνουμε κομμάτι του συνόλου και μέσα από τη συλλογική διαδικασία να φτάσουμε σε ένα καλύτερο επίπεδο. Συνήθως λοιπόν, λέει μία εποχή τελειώνει. Τι έλεγες λοιπόν να φέρει τη γεννόη εποχή που ξεκινά. Η συνειδητοποίηση και συνειδητοποίηση ότι δεν χρειαζόμαστε τα παιδιά, ότι είμαστε μαζί, ε, θεμελιώδες ζήτημα, να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούμε να, να, να ζητήσουμε αυτό που έχουμε ανάγκη από το διπλανό μας και σε αντάλλαγμα του προσφέρουμε κάτι πάρα πολύ αυτό που είναι η παρουσία μα δίπλα του. Ε, Νομίζω αυτό, ότι, ότι πέφτουν πέφτουνε οι μάσκε, πέφτουν τα ψέματα, πέφτουν οι υπερητέ πολυτέλειε, πέφτουν όλα αυτά που μα κάνανε να πιστεύουμε ότι αξίζει να αγωνιστούμε για αυτά, ενώ δεν τα χρειαζόμασταν. Μα τα πήρανε και είδαμε ότι άλλα πράγματα ήταν αυτά που είχαμε ανάγκη, και είναι πολύ εύκολο να τα βρούμε, αν εντοπίσουμε ακριβώ τι είναι αυτό που ζητάμε. Και ελπίζω μετά να φέρει και μια, φέρει και μια ουσιαστική αναμέτρηση του καθενό με τον εαυτό του, με τι ευκολίε του, με τι επιλογέ του, με τα δικά του λάθη για να μπορέσουμε να έρθουμε στην περιβολή της τη ομαδικής, τη ομάδα που δημιατάσα. Που δηλαδή πρέπει να καταλάβει και λίγο καθένας, να σκεφτεί και λίγο μόνος του, να κλειστεί στον εαυτό του, να μετρήσει τη, τη δική του θέση, το δικό του ρόλο, τις δικές του επιλογές και τη, τη, τη δική του διάθεση για το καινούριο. Από το πέρασμα, λοιπόν, των εποχών εμπεράσουμε στο πέρασμα των Μάδων. Πού παραπερνεί αυτός ο τίτλος. Όταν φτιάχναμε αυτή την παράσταση, ε, η οποία θα έκλεινε για μας μια ολόκληρη δεκαετία, σκεφτήκαμε ότι ποιος καλύτερος άξονας για να στήσουμε αυτή την παράσταση από όλα αυτά ε, τα οποία μέσα σε αυτό το ταξίδι, με αυτή την πορεία, τα κρατήσαμε γιατί είναι αυτά που γέννησαν πράγματα που εμείς αγαπήσαν. Και να κάνουμε να βάλουμε δίπλα σε αυτά τα τραγούδια, καλλιτέχνες που μας ενέπνευσαν, τραγούδια που εμείς αγαπήσαμε, τραγούδια από τη συγκεκριμένη εποχή που γράφονταν τα, τα, τα τραγούδια των δίσκων, εμείς τα Α, ακούγαμε και νέχεια. είχαμε κολλήματα. Είναι για μας τα πρώτα το ημερολόγια, είναι η πορεία μας. Η Μάγκη λοιπόν σε αυτή την παράσταση είναι οι άνθρωποι που αγαπήσαμε στη φίλη, οι συνθέτε, οι με με έναν που. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι δημιουργικό και παραγωγικό για μα, τουλάχιστον, καλλιτεχνικά μας ενέργεια. Και είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι ε, παρόλο που ο κόσμο δεν το ξέρει αυτό, γιατί δεν ξέρει ότι εμεί για τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει φέτο, είναι τραγούδια που είναι λίγο απρόβλεπτα να το έχουμε σε ένα live. Πόσο μόνο σε ένα live, σε ένα μεγάλο χώρο. Παρ' όλα αυτά, γιατί δεν είναι τα πιο προφανή που θα επέλεγε κανεί από του συγκεκριμένου δημιουργού ή τα πιο προφανή που θα διαλέγαμε εμεί, σαν τριάδο να βάλουμε σε ένα live. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον ότι ο κόσμο. Τα δέχεται σαν να είναι κάτι απολύτω φυσιολογικό. Σκέφτεται ότι το, στα πρώτα live το μεγαλύτερο μέρο του κοινού αγνοούσε ένα μέρο από αυτέ τι εκλογέ. Δεν το είχε ακούσει ποτέ. Και σιγά σιγά μέσα από τα YouTube και τα λοιπά, άρχισε να επικοινωνείται αυτό. Αλλά είναι τώρα πιο πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον ότι παρόλο που ακούνε, α πούμε, ε, τώρα μιλάμε για τα παιδιά που είναι 20 χρονών. Γιατί έχουμε, έχουμε μια ευρία γάμα ηλικιακή. Έρχεται ένα παιδί 20 χρονών, 22, 25 ξέρω εγώ. Πού δεν είχε ακούσει το Γέρονα Βροτζή μας, του Λοίζου, απανέγγερα. Και το ακούει χωρίς να το ξέρει, αλλά νιώθω κάτι φυσικό που έρχεται μετά το προηγούμενο του που είχε ακούσει. Και αυτό είναι η τρομερία και εμένα με ευχαριστεί τόσο πολύ όταν το βλέπω, γιατί το, το αισθάνομαι όταν το βλέπω στο live. Δηλαδή το μεγαλύτερο κέρδος και η μεγαλύτερη ικανοποίηση που έχω φέτο είναι αυτό, ότι πόσο ωραία έχουν δέσει τα τραγούδια μα με τα τραγούδια και πόσο ωραία τον, τον άλλον καλλιτεχνών και πόσο ωραία συνομιλούν και τι ωραία μα οδηγούν στο τέλο τη παράσταση, που νομίζω ότι όλοι οι περισσότεροι μάλλον φεύγουν ευχαριστημένοι. Ε, και νομίζω ότι αυτό το live κλείνει μία δεκαετία, κλείνει μία δισκογραφική πορεία. Ε, και ήταν η κατάλληλη υποχή για να, για να κλείσει αυτό ο κύριο και να ανοίξει ένα επόμενο που θα φέρει με σίγουρη και έναν άλλο επόμενο επισταφή. Θα υπάρχει κάποιο διάστημα που θα κάνετε άλλα πράγματα. Θα ένα διάστημα που θα κάνουμε άλλα πράγματα και θα πάρουμε ποστάσει από το υλικό μα. Θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Θα το ξανασυναντήσουμε στο μέλλον στο φυσικά, άμεσα. στο πολύ άμεσο. απλά για λίγο χρονικό διάστημα περίπου έναν mm. χρόνο, θα δοκιμάσουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Το οποίο νομίζω ότι θα μα φέρει καινούριε. Θα μας δώσει καινούργιε εμπειρίε και καινούργιε και καλλιτεχνικέ κατευθύνσει για να μπορούμε αυτό που σου λέγαμε και πριν, να είμαστε κι εμεί καινούριοι μέσα στο επόμενο πράγμα που Να νικώ, βοσκό, μανδρί, και Έχετε κάποιο μήνυμα για τους απρατές σας εδώ στο Λανδίνο? Να προσέξουν πολύ του ε, Να προσέχουν τους αυτούς τους. Να γίνουν όσο το δυνατόν πιο καταρτισμένοι και όσο το δυνατόν καλύτερα και να γυρίσουν ε, στη χώρα μας που τους χρειάζεται πάρα πολύ για να φτιάξουν ένα καινούριο περιβάλλον και ένα καινούργιο τόπο που θα θέλουμε να, να ζούμε και να είναι να καλά ως ελληνές. Και να μην ξεχάσουμε φυσικά να, να στείλουμε όλοι μα την αγάπη και στους ανθρώπους που, που ζουν εδώ με τις οικογένειές τους, που, που εργάζονται, που διεκδικούν ε, ε, το, το, το καλό τους αύριο. Να τους ευχηθούμε πάντα να τους πηγαίνουν όλα καλά και να είναι ευθυνθισμένοι. <συσχε> Αυτό που θα έλεγα είναι να προσέχουμε ένας τον άλλον. Είναι, είναι πολύ δύσκολε εποχέ για όλο τον κόσμο. Δηλαδή αυτά που εμεί περνάμε εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, ξέρω ότι έρχονται με γοργό ρυθμό και στην Ευρώπη, έχουν διαρκήσει και φαίνονται ακόμη και σε, σε πολύ δυνατέ χώρε. Ε, να μην φοβόμαστε, να ζητάμε βοήθεια, να μην φοβόμαστε, να δίνουμε βοήθεια. Και το βασικό, νομίζω, το κλειδί που παίρνει αυτή η κρίση που έχει σκεπάσει όλο τον κόσμο είναι το μαζί. Να είμαστε μαζί, να διεκδικούμε ένα καλύτερο αύριο και να πιστεύουμε ότι θα αλλάξουν. Οι μέρε του φωτό. Θα έρθουν, εμεί θα το λέμε, θα το λέμε για πάντα και θα να ξέρουμε ότι θα γίνει σύνδεση. Να είστε mm. όλοι καλά. Και εσεί να είστε καλά, παιδιά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή Εμείς Ήταν πολύ ωραία. Είναι πολύ ζεστή. Έχουμε κάθε καλύτερο το μέλλον και συλλογικά και ατομικά και σίγουρα θα είμαστε κοντά σα να αγκαλιάσουμε για κάθε καλή διακίνηση. Στο επανεδέν λοιπόν, στο μέλλον να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμεί ευχαριστούμε. Εμείς. ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. Είναι Δεν μπορείς Να τα έχεις όλα Πρώτη φράση Που μαθαίνουμε Από μικρή Πρέπει Να μοιραζόμαστε Τα γλυκά Και τα παιχνίδια Με τα αδέρφια μας Πλέον να μοιράζεσαι και τσι δίνε ότι παίρνουν και τα χρόνια περνάνε και ότι τρώμε Και εμεί δεν αντιδράμε, μα πάμε να ξεχνάμε.